Στοίχη 7 έως 17. Πολλαπλασιασμός των πέντε άρτων και των δύο ηχθείων. 7. Ήκουσε δε ο τετράρχης η όλα τα θαυμαστά που εγίνονται υπ' αυτού και ευρίσκεται εις μεγάλην απορίαν διότι ελέγεται από μερικού, ότι ο Ιωάννης ανεστήθη εκ νεκρών και αυτό σε τέλει τα θαύματα. 8. Από μερικού δε άλλου που εσύγχυζαν τον Ιησούν με του άλλου προφήτας Ελέγεται ότι ο Ηλίας, ο οποίο δεν είχε να αλλά είχε να αναλυφθεί, ενεφανίστη πάλι. Από άλλους δε λέγεται ότι κάποιο προφήτης από του παλαιούς αναισθήθη. 9. Και είπε ο Ηρώδης Τον Ιωάννη τον απεκεφάλισα εγώ και απειλά γινωριστικός από αυτόν. Ποιο όμω να είναι αυτός για τον οποίο εγώ ακούω ότι ενεργείται για παράδοξα έργα και ζήτη να είδη τον Ιησούν. 10. Και όταν επέστρεψαν από την περιοδία των Ιαπόστολοι, του διηγήθησαν όσα έκαναν. Και αφού του επήρε μαζί του, απεσήρθη με αυτού ει κάποιο μέρο έρημων που ήταν πλησίων μια η οποία εκαλεί το βυθιστά 11. Τα πλήθη όμω του λαού, μόλι το έμαθαν, τον οικολούθησαν. Και εκείνο, αφού του εδέχθη με καλοσύνη, ομίλη προ αυτού περί τη βασιλείας του Θεού και άτρεβεν εκείνου που είχαν ανάγκη θεραπεία. 12. Εν τω μεταξύ όμως, η μέρα ήρχεσαν να κλείνει προς το βράδυ. Προσήλθον δε τότε οι δώδεκα απόστολοι και του είπαν «Διάλυσε τα πλήθη του λαού για να υπάγουν στα τριγύρω χωριά και τα χωράφια να έβρουν καταλήματα που θα περάσουν τη νύκτα και τρόφιμα για να φάγουν, διότι εδώ ευρισκόμεθα εις ερήμον τόπων». 13. Είπε δε προς αυτούς ο Ιησούς «Δώσατε τους σεις να φάγουν». Αυτοί δε είπαν δεν μας ευρίσκονται παραπάνω από πέντε άρτους και δύο ψάρια, εκτός αν υπάγομεν εμεί και μπορέσουμε να αγοράσουμε διόλων αυτών των λαών τροφάς. Δεκατέσσερα. Και είπαν οι μαθηταί διόλων αυτών των λαών, διότι ευρίσκονται εκεί περίπου πέντε χιλιάδες άντρες. Είπε δε ο Ιησούς προς μαθητάς του. Βάλετε του να καθίσουν κατά παρέας από πεντίκοντα ανθρώπους η κάθε ομάδα. Δεκαπέντε. Και έκαναν έτσι οι Απόστολοι και έβαλαν όλους να καθίσουν. 16. Αφού δε επίρεν ο Ιησούς τους πέντε άρτους και τα δύο ψάρια, εσήκωσε τα μάτια του στον ουρανών για να ευχαριστήσει και επικαλεστεί τον επουράνιόν του Πατέρα και ευλόγησε αυτού. αυτούς. Και μετά την ευλογία έκοψε τους άρτους στις κομμάτια και έδιδε συνεχώς στους για να τα θέτουν εμπρόσει στο πλήθο του λαού. 17. Και έφαγαν και χορτάστησαν όλοι και σήκωσαν έπειτα ό,τι τους επερίσευσε, δηλαδή δώδεκα κοφίνια γεμάτα από κομμάτια.